Hey Δεν είναι αυτό που νομίζετε όταν τον ακούτε να λέει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ότι κάνετε δουλειά εσεί και θα σα δώσει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Όπω λέει την τρίτη φορά. Είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Κάπω έτσι το λέει και το περιέγραφε. Σε ένα από τα πολλά παράθυρα που βγήκε τι τελευταίε μέρε ο Άνδρο Γεωργιάδης, Και σε ένα από αυτά είπε ότι η κυβέρνηση κάνει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Φαίνεται. Αυτό δεν χρειάζεται να μα το τονίζει, να το επαναλαμβάνει τρει φορέ. Όλοι βλέπουμε, όλοι ξέρουμε. Ότι η κυβέρνηση συγκεκριμένη κάνει πάρα πολλή δουλειά Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε και με τη μιλιά από κάτω από την Κάρπαθο Σε μια διασκευή, το τραγούδι δηλαδή Που ξεκινά από μια μιλιά και φτάνει σε κάτι νεκρούς Αλλά έτσι γινόντουσαν τότε τα δημόδη άσματα από τον έναν καλλιτέχνη που είναι ο Άδωνο Γεωργιάδη, πάμε στον άλλο καλλιτέχνη που είναι ο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο ηθοποιό, ο οποίο είναι και φίλο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πάει και σε ένα συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία και είχε γλύψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι αυτή η κατηγορία των καλλιτεχνών που τους, στον πολιτικό του ρόλο του βλέπουμε να γλύφουν. Με ανόητο τρόπο, όπω συμβαίνει πάντα, γιατί δεν υπάρχει και σοβαρό τρόπο όταν γλύφει. Έκανε ένα tweet προχθέ ο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη για τη Χρυσή Αύγη και για τη Δίκη, και είπε τώρα επιτέλους μπορούμε να το πούμε, δεν είναι αθώοι, τώρα μετά την απόφαση. Όχι επειδή το ζήτησε η ελληνική κοινωνία, λέει ο Μαρκουλάκης, αλλά επειδή αποφάνθηκε η ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι το κατανοεί, δηλαδή περίμενε όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχε πιστεί τόσο με τη δολοφονία του ΦΥΣΑ, περίμενε να βγει και η δικαστική απόφαση, για να μπορεί να πει ότι δεν είναι αθώοι. Είναι ο σκέψη. Είναι μάλλον ένας πολύ συντηρητικός τρόπος σκέψης που οδηγεί σε τέτοια κομικά ε, γραπτά διότι και ο Χίτλερ έπρεπε να βγει απόφαση για την Ιρενβέργη. Από την Ιρεμβέργη, από το δικαστήριο, για να αποφανθεί κανεί αν είναι φασίστε, εγκληματίε και είχαν πάρει μια ήπειρο ολόκληρη και σχεδόν όλο τον κόσμο στο λαιμό του. Τα χρόνια πριν βγει η απόφαση, σύμφωνα πάντα με την λογική της συγκεκριμένη, δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάτι κακό. Περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον Μαρκουλάκη, ο οποίο, όπω είπαμε, είχε πάει στο συνέδριο τη ΝΟΔΟΥ. Ο πολιτικό. Οφείλει να είναι καλύτερος από τον ψηφοφόρο του. Πιο καταρτισμένος, πιο όριμος, πιο ακέραιος. Ο ιδανικός πολίτης. Έχω την αίσθηση πως αυτός ο πολιτικός υπάρχει, κάθεται ακριβώς αριστερά μου, πίσω μου και είναι ο αρχηγός της παράταξής σας. Το λέω με παρησία. Πιστεύω στον Κυριάκο. <Τα μιλά σου> Το, το λέω με παρισία «Πιστεύω στον Κυριάκο» à, «Αχ κι αν τον φόβασε, μα τι Παναγιά κι αν το φοβάσε, τον κρεμώ» «Πιστεύω στον Κυριάκο» Όλοι μα. Υπάρχει κάποιο που δεν πιστεύει στον Κυριάκο, το Μητσοτάκι εννοεί μην πάει ο αλλού, στο Βελόπουλο δηλαδή, θα μπορούσε άνετα. Αλλά όχι, εδώ μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκι. Όλοι πιστεύουμε σε αυτόν που κάθεται πίσω του, αριστερά του. Τον Κυριάκο Μητσοτάκι, αυτά τα πολύ ωραία με του καλλιτέχνε που του θαυμάζουμε για το καλλιτεχνικό του έργο και όταν ανοίγουν το στόμα του. Οι οχτώ στου 10 έχουν να πούνε και να επιδείξουν ένα ρόλο τόσο κακό και τόσο από τρόπε. Όλοι τώρα καταφέρονται κατά τη κρυστή αυγή, η κυρία Εισαγγελέφ. Έκανε την εισηγησή του με ελαφριέ πηνέ, δεν είναι τελικέ πηνέ του δικαστηρίου. αλλά αν δείτε τι ακριβώ έχει προτείνει, δεν είναι και τα ανώτατα όρια που θα μπορούσε για τέτοιο τύπου εγκληματική οργάνωση. για φασίστες, δολοφόνους, με Τους του ρίχνει όσο, η προτασή της πάντα. Όσο γίνεται στα μαλακά Περιμένουμε και το υπόλοιπο το κανονικό δικαστήριο να ανακοινώσει τι. Ποινέ οι οποίε θα είναι και χωρί ελαφρυντικά. Όλοι τώρα καταφέρονται κατά τη Χρυσή Αυγή. Είναι όλοι αντιφασίστε στο περίφημο τείχο της δημοκρατίας, Αλλά ευτυχώ υπάρχουν κάποιοι, ο παλιό του εαυτός, ο παλιό κακός εαυτός να μας θυμίζει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Στο 5% 5,3% τη Χρυσή Αυγή του κυρίου Νίκου Μιχαλολιάκου, στο Ήμαθιν. Διαπιστώνω την αμηχανία με την οποία τα κανάλια σχεδόν ή δεν το λένε καθόλου. Ή το λένε με εξαιρετικά μισόλογα. Δεν υπάρχει καμία μεμπολίδα, μια πολύ μεγάλη επιτυχία τη Χρυσής Αυγής. Πάρα στην Επόμενη Γραμμή, μάλιστα. Πάρα πολλά συγχαρητήρια και στη Χρυσή Αυγή και κακώς δεν την αναφέρει κανένας και το συζητήσατε μόνο εσεί. Βέβαια, ψήφισα εσένα ατομικό και όχι το κόμμα. Εντάξει. Αξιτά, το θέμα είναι να μπαίνει στο κουτί να κάνουμε δουλειά τώρα. Δεν Όχι. Αυτό οπωσδήποτε. Ψήφισα επίση και τη Χρυσή Αυγή γιατί ήθελα να ψηφίσω τον Χατζάρα, αλλά τον εξαίρεσαν α, την τελευταία στιγμή. Και έτσι αναγκαστικά πήγα εκεί πέρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πόσου έβαλε μέσα η Χρυσή Αυγή. Εξ όσων γνωρίζω, η Ελληνική Αυγή εξέλεξε έναν δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Όλοι χαρούμενοι είναι παλιά. Δεν είναι τωρινά, τώρα είναι αντιφασίστα. Ο Άδωνη Γεωργιάδη είναι όταν δεν ήταν αντιφασίστα, όταν ήταν στο Λάο και είχε και, και στην εκπομπή του εκεί βγαίναν και ακροατέ. Η, η μεσαία κυρία που ακούσαμε, η πρώτη, ήταν μάλλον αυτή που είχε πει εδώ στον Αποστόλιο ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Αυτή ήταν η φωνή τη ίδια, λίγο πιο μαλακή βέβαια η φωνή της, γιατί μιλούσε με έναν σύντροφό της. Ε, ακούσαμε στιγμές πριν γίνει αντιφασίστας ο Άδωνης Γιοργιάδης, τότε που ε, κατηγορούσε, όχι εγκαλούσε, εγκαλούσε τα μέσα ενημέρωσης που δεν είχαν κάνει καμία αναφορά, τον το 2010 η Χρυσή βγήκε είχε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη Δίκη, τα μάτια μας είναι εκεί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και η ψυχή μας και η καρδιά μας είναι απολύτως λογικό και με αυτά που γίνανε χτες και με αυτά που συμβαίνουν σήμερα και αυτά που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Ε, ο δημοκρατικός κόσμος αυτού του τόπου ακουμπάει αυτές τις μέρες στο κτίριο του Πάγου, και σε όσα γίνονται μέσα εκεί μέχρι να τελειώσει για να μπορούμε να είμαστε και λίγο πιο ένας εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής είναι ο Αθανάης Καμπαγιάννης, υπερασπίζεται τους Αιγύπτιους ψαράδες, οι οποίοι δέχτηκαν και αυτήν δολοφονική επίθεση από τους Χρυσσαυγίτες. Βγαίνει λοιπόν προχθές το πρωί και έθιξε το θέμα ε, της σχέσης κράτους και χρυσή αυγή. Αυτό το οποίο με η κυρία Μαυραγάνη είναι ότι η συγκεκριμένη συμμορία είχε πλάτες στους κρατικούς μηχανισμούς. Ας ξεκινήσω από το αντικειμενικό γεγονό ότι καταδικάστηκε αστυνομικός ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Mm -hmm. Ένας από τους καταδικαστέντες είναι αστυνομικός ο οποίος επικοινωνούσε με τη Χρυσή Αυγή και την ενημέρωνε για τις έρευνες που θα γινόντουσαν στα γραφεία τους. Δηλαδή αυτό το οποίο μας είπε ο ότι θα γίνει η κίνηση της αστυνομίας προκειμένου να συλληφθούν οι α, καταδικαστέντες. Γνωρίζουμε εμείς μέσα από τη δικογραφία και καταδικάστηκε αστυνομικός ότι υπήρχαν αστυνομικοί που ενημέρωναν τους χρυσαυγίτες. Έπεφτε σύρμα κατά το κοινό λεγόμενο. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι δυνατόν η αστυνομία μέσα, μέλη της αστυνομία, όργανα της τάξεως που έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα να ενημερώνουν του εγκληματίε όταν ε, κάτι γινόταν και όταν υποτίθεται ξεκινούσαν από την γαδά να πάνε να ερευνήσουνε τη δράση, τη σκοτεινή και τη μαύρη γιατί μες τη μαύρη νύχτα γίνονταν να πέφτει η σύρμα και να τους ενημερώνει να τους προειδοποιεί για να πάρουν τα μέτρα τους αλλά δεν έγινε μόνο αυτό, έγινε και κάτι άλλο μέσα στην ίδια τη γαδά αυτοί που πήγαν να σκοτώσουν του δικού μου εντολή, του Αιγύπτιου αλλιεργάτε, φορούσαν μπλούζε τη Χρυσή Αυγή. Στάλθηκαν στη Γαδά προκειμένου να φωτογραφηθούν στη ΔΕΕ με τα μπλουζάκια τη Χρυσή Αυγή. Και μέσα στην αστυνομία του δόθηκε η δυνατότητα να αλλάξουν τα μπλουζάκια τη Χρυσή Αυγή και να τώρα. οδηγηθούν στον εισαγγελέα λέγοντα ότι δεν φορούσαν μπλούζες τη Χρυσή Αυγή. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε μέσα στην αστυνομία. Ε, τα είδαν τα παιδιά, δεν του πήγαινε αυτό το χρώμα και είχαν κάτι πρόχειρα εκεί μπλουζάκια, αλλά μονόχρωμα. Του τα δώσανε να αλλάξουν να μην φαίνονται μαύροι και να μην υπάρχουν αυτά τα γράμματα κτλ. Προσφορά τη ελληνική αστυνομία. Όπω ξέρουμε, η ελληνική αστυνομία το κάνει σε όλου αυτό. Όταν έχει συλληφθέντε, του αλλάζει. Στου χρυσαυγίτε τα μπλουζάκια, στου υπόλοιπου το πρόσωπο ολόκληρο με τι γροθιές που δίνει και τι φωτογραφίε που έχουμε δει. Κατά καιρού, μέσα σε όλο αυτό το πολύ ωραίο παζλ και την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που είμαστε τι τελευταίε μέρε, βγαίνει και ο Αντώνης Ρουπακιώτη, ήταν υπουργό επί Σαμαρά τότε που ο φώτη ο Κουβέλης δεν θα γινόταν δεκανίκη ω αριστερό. Δεν θα γινόταν δεκανίκη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και έγινε δεκανίκη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαψεύστηκε και με τρει-τέσσερι υπουργού συμμετείχε τότε στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ο κ. Ρουπακιώτη λοιπόν ήταν υπουργό. Τού Σαμαρά και τότε εγκαίρω, όπω κατήγγειλε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαν ετοιμάσει νομοσχέδιο και το πήγανε στο Μέγαρο Μαξίμου να πάρει την έγκριση και τι έγινε. Μέχρι το Μάιο του 2013 είχαμε ετοιμάσει ένα πλήρε αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Έχοντα υπόψη τούτο ότι η Χρυσή Αυγή αλώνιζε, και ενώ είμαστε έτοιμοι στην κυριολεξία να δέσουμε τον τόμο να το στείλουμε στην Γενική Γραμματεία τη Υιοέργηση, έρχεται το μήνυμα από τον Μαξίμου στο δεν παινάει αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Έρχεται το μήνυμα από το Μαξίμου. Στοπ! Δεν παινάει αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Δεύτερη φορά που πέφτουμε από τα σύννεφα σήμερα ότι ο Σαμαρά, ο Μπαλτάκος που ήταν τότε στο Μέγαρο Μαξίμου μπλόκαρα νομοσχέδιο που θα μπορούσε να προλάβει κάποια γιατί όλο αυτό, σύμφωνα με την παραδοχή εδώ του Αντώνη Ρουπακιώτη είχε γίνει πολύ πριν τη δολοφονία του Φίσα. Και ο ίδιο στην τοποθέτησή του έκανε αυτή την υπόθεση. Αν είχε έρθει νωρίτερα, ίσω είχαν σωθεί κάποιοι από τι επιθέσει των χρυσαυγητών. Ένα θέμα είναι αυτό. Προφανώ δεν πέφτουμε καθόλου από τα σύννεφα. Αν και είναι στο τείχο τη δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς, το προσπερνάμε ω αριστερό. Ο Φώτης, ο Κουβέλης και ο Αντώνης Ρουπακιώτη, που κατέθεσαν αυτό και επεξεργάστηκαν αυτό το νομοσχέδιο. Και δεν το πέρασε το Μαξίμου. Τι κάνανε. Έφτιαξαν και ανακάλυψαν και σκέφτηκαν και είδαν και πρόβλεψαν ότι η εγκληματική οργάνωση θα δράσει και μπορεί να σκοτώσει. Και φτιάξαν νομοσχέδιο που δεν λύνονται έτσι, αλλά τέλο πάντων φτιάξαν το νομοσχέδιο. Όταν τον μπλοκάρει το Μαξίμου, τι κάνει ω γνήσιο αριστερό, που βλέπει ότι κάποιο σου μπλοκάρει την ενδεχόμενη δολοφονία. Μένει, μείνανε. Φεύγει, το σωστό είναι να φύγει. Αλλά δεν συνέβη αυτό, παρέμεινα στι θέσει και έφυγαν σε μια άλλη στιγμή και για έναν. Υποδέστερο, λόγο. Πάμε λοιπόν στα Αγένεια, τα οποία θα είναι πολλά από εδώ και πέρα. Εδώ πίσω, να αγγίσει η κάμερα, μπορεί να αγγίσει λίγο η κάμερα εδώ. Ήθελετε εδώ είναι η τελετή εγγενείων, θα δείτε τώρα. Είναι η τελετή εγγενείων των ναυπηγείων του Νεωρίου Σύρου, Ωραία. που κάναμε πέρσι τον Νοέμβριο. Δεν το ξέρουμε, αυτό έχει τελειώσει αυτό. Σε λίγου. Ε, πείτε ένα μπράβο. Μπράβο παιδί μου. Ένα μπράβο. μπράβο, παιδί μου. Σε λίγου μήνε θα δείτε την ίδια τελετή. Εγκαινίω στην Ελευθερία. Και σε λίγου μήνε. Θα δείτε την ίδια τελετή εγγενείως ως Καραμαγκά μας Και σε λίγες εβδομάδες θα δείτε την ίδια ναι. τελετή εγγενείως νελβό, Και σε λίγους Μακάρι μήνες θα δείτε Μακάρι. Μακάρι. και τις Μακάρι. μπουλδόζες να σκάβουν στο ελληνικό δε... Το εν λόγω θεμελιώθη υπό του αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως κυρίου Πατακού Παρουσία πολλών επισήμων και πλήθους κόσμου Θα αποτελέσει σταθμόν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας Πολύ ευχάριστον νέο εδώ, ως άλλος Πατακός θα πάρει το μισθρί και θα βλέπουμε στα επίκαιρα της εποχής, τα σημερινά κανάλια όλα τα νέα έργα και τα εγκαίνια και τις κορδέλες που θα κόβονται μας ήρθε ο Πατακός, εντελώς συνειρμικά δεν έχει σχέση με τα σημερινά πρόσωπα απολύτως καμία, το καταλαβαίνει ο καθένα. Τι είμαστε, είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση Εμείς κύριε οικονόμου είμαστε Έλληνες και μας μας οδηγεί μία φράση την οποία έγραψε ο Όμηρος την Ιλιάδα και την έβαλε στο στόμα ενό μεγάλου ήρωα του Έκτορα «ΕΙΣ ΙΟΝΟΣ ΆΡΙΣΤΟΣ, ΑΜΗΝΕΣΤΕ περιπάτρις. Εμείς κύριε οικονόμου είμαστε Έλληνες Να Δεν είναι πια η κατάσταση αυτή. Ναι. Πρέπει να κάνω κάτι πάρα πολύ ακραίο. Γιατί... Γιατί κλάνει το γατί. Μάλιστα. Στο Συνοβωρίδη. Επίση δημοκράτης καμία σχέση με όλα αυτά που γράφονται στα social media ή έχετε στο πίσω ή στο μπροστά μέρο του μυαλού σα. Είμαστε Έλληνε, λοιπόν. Απάντησε έτσι σε ερώτηση για το Orch Race το οποίο ξαναβγήκε ενώ η Ευρώπη, η οποία παρακολουθεί και τη οποία είμαστε μέλο και εμεί και η Κύπρο, έχει απειλήσει από την προηγούμενη φορά. Όχι απειλήσει, το έχει βάλει στο χαρτί ότι όταν ξανατολμήσει η Τουρκία να βγει, θα πέσουν αμέσω οι κυρώσει. και η Τουρκία. Και δεν θα πάει και στι διαρευνητικέ. Και γράφει εκεί που γράφονται αυτέ οι αποφάσει. Καμία κύρωση όμω, γιατί η Ευρώπη δεν είναι για τέτοια. Είναι όταν συμβαίνουν τέτοιου τύπου θέματα να λέει: Βρείτε τα, η μην είσαι τόσο κακή. Μαλώνει με αυτόν τον πολύ χαλαρό τρόπο την Τουρκία. Αλλά ευτυχώ είμαστε στην Ευρώπη γιατί έτσι περασπίζουμε τα σύνορά μα. Και ευτυχώ μα έβαλε ο καραμαλίστο τότε που μα έβαλε για να μην κινδυνεύουμε από τον. Εξανατολάς πως λέμε Κίνδυνο, είμαστε Έλληνες να κρατήσουμε αυτόν, Και αν είμαστε Έλληνες αυτό αποδεικνύεται Μέσα σε ένα λεωφορείο αυτές τις μέρες Εμείς κύριε οικονόμου Είμαστε Έλληνες Τι Στο διάολο Στο διάολο Μα ξέρω που Πάνω να μπέσεις το διάολο μου βιώνει Αχ, το δω Και το η με... με... με... με... με... <οί> <διάλογο> <Τοί> κύριε οικονόμου είμαστε Έλληνες Έλληνες ζήστε ελεύθερα! ζητάει η Ελλάδα! <σχει> Είναι αυτοί οι ωραίοι καυγάδες μέσα στα λοφορία, ειδικά αυτή την εποχή που δεν πρέπει να είναι και πολύ αλλά δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα όπως έπρεπε παρά τα η συμβολή των κτέλ και είναι ωραία αυτή η κυρία εδώ η οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο, τρία δευτερόλεπτα χρησιμοποιεί προς δύο συμπολίτε που την ακούμπησαν τη φράση χολέρα για τον ένα και σαβούρα για την άλλη και τα δύο μαζί, πολύ καλή, καλός άνθρωπος πρέπει να είναι συγκεκριμένη που μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, για δύο που την ακούμπησαν είχε αυτούς τους πάρα πολύ ωραίους και τις βγήκαν και αυθόρμητα και με, με όρεξη η η ωραία χαρακτηρισμοί. Τυχερό ζευγάρι, οι τυχεροί δύο άνθρωποι του διημέρου και όλης της χρονιάς είναι αυτοί που παντρεύτηκαν χτες, προχτές, πότε ήταν, την Κυριακή προχτέ, και είχαν την πολύ μεγάλη χαρά να περάσει τυχαία από το κτήμα που γίνονταν ο γάμο, ο άλλο κάνει ποδήλατο και περνάει από τα κτήματα που είναι οι Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ντυμένο άψογα ποδηλάτη από πάνω έω πάνω, μόνο για να ντυθεί πρέπει να χάσει μία ώρα. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Και κάνα δύο ώρα μετά η ποδηλασία. Και όλο τυχαίω, εκεί που φωτογραφιζόταν το ζευγάρι, περνάει ένα με ποδήλατο. Μεταξύ του μπουφέ, των καλεσμένων, ήρθε ένα δαίμονα εκεί με το ποδήλατο και πέρασε και βέβαια που γάμο και χαρά. Η Βασίλο Πρώτη σταμάτησε ο Κυριάκος Μουντζοτάκη να βγάλει τι φωτογραφίε και να ευχηθεί στο ζεύγο. Τι να ευχηθεί στο ζεύγο, Ένα κορυφαίο ερώτημα. Ο φωτογραφικό φακό συνέλευε τον Πρωθυπουργό να κάνει ποδήλατο στο τατό. Η ρε κανένα άκρη, ρε! ρε! Μάλιστα πέρασε δίπλα από έναν νεόνυφο ζευγάρι. Το γάμο του Καραγκιόζη. Και έβγαλε μαζί του την καθιερωμένη φωτογραφία του γάμου. Και στερα ωραία φωτογραφία. Και κρεμαστήκαμε με στην τραπεζαρία. Ο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι έδινο ποδηλάτη. Μεγαλώνει, βγάζει τι βοηθητικέ ρόδε και κάνει μόνο σου ποδήλατο. Και μπορεί και να πεσει ανά ένα-δύο φορέ. Δεν χάλε ο κόσμο. Και εδώ τον βλέπετε με στολή και πλήρη ποδηλατικό εξοπλισμό. Αυτό το κράνος είναι προδιαγραφών. Αν πέσει ένα κλάδι και έχει λίγο φωτίτσα. Θα μας κάνει μία τρύπα και αν προλάβουμε να το βγάλουμε θα σώσουμε το κεφάλι. Από την χθεσινή βόλτα που έκανε στα βασιλικά κτήματα τα Ωραία Η παρουσία του ήταν διακριτική. Θα πάω με το ιδρωμένο t-shirt. Καλά τον αιώνυφο ζευγάρι Σπύρο που βρισκόταν εκεί τον αντιλήφθηκε και του ζήτησε να βγάλουν μαζί φωτογραφία. Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία. Η νύφη του το ζήτησε επίμονα. <Τι> και ο πρωθυπουργός δεν τη το αρνήθηκε. Νιφογίπινγκ. Πόζα με τους νεόνυμφους, τους ευχήθηκε για τον γάμο τους. Και είπε χαριτολογώντας τη Νίφη και το γαμπρό, ότι θα έχουν ένα παράξενο ενθύμιο. Σκέφτομαι, λένε τώρα για το Μητσοτάκη ότι είναι καντέμιος. Καταλήλα ποτογραφία! Και βγάζει ποτογραφία τα ράζια, τα ρίζια! Από το πουλάκι! Λοιπόν, όλα ακίνητοι, έτσι! Κατευθήκατε! Ναι! Άντε, Τέλεια! Θα έχετε και ένα παράξενο ενθήμιο από όλα... Όχι, όχι, Θα μας να δω τις φωτογραφίες μου! Αφού σας είπα ότι αύριο θα είναι έτοιμο! Ω, γιατί! Δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα! Γεια σας! Γεια σας! Διαζύγιο! Κατευθήκατε! Καημένη κοπέλα. Φωνάζει, χαρούμενη. Βέβαια, είναι η μέρα του γάμου τη. Λογικό. Πού να ήξερε ότι θα πέρναγε ο άλλο ντυμένο ποδηλάτη. Έχει καταστρέψει ζωέ και ζωέ. Άγνοια κινδύνου η κοπέλα, μην τη το πούμε. Προδιαγράψαμε εδώ το μέλλον του ζευγαριού. Όπω ακούσατε με διάφορου τρόπου. Να ζήσουν κατά τα άλλα. Πολύ τυχερό ζευγάρι. Να πάει η ζωή έτσι όπω ακριβώ ξεκίνησε την πρώτη μέρα. Εδώ είναι Ελλεινοφρένη. Έχουμε λίγο μαρκουλάκι ακόμα. Ξεκινήσαμε μαρκουλάκι να. Ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρο με μαρκουλάκι. Νιώθω σαν να έχουμε μπροστά μα οι Έλληνε ένα τεράστιο βράχο που πρέπει να μετακινηθεί. Όταν λοιπόν σε κάποια χρόνια ο γιο μου με ρωτήσει ποια ήταν η δική μου συμβολή, θέλω να μπορώ να του πω ότι έκανα ό,τι μπορούσα, πω έσπροξα τον Κυριάκο. Δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να τον μετακινήσουμε. <Τι> Όταν όμως μας ρωτήσουνε ποια ήταν η δική μας συμβολή θα μπορούμε να τους πούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε σπρώξαμε τον Κυριάκο. <Κι ας δινατούν με, πάνησε> Είμαστε Έλληνες! Έλληνες! Ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Και εμείς είμαστε Έλληνες. Αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Όλοι είναι άνθρωποι και είναι καλό. Του γάμου, του να περνάει με τζοτάκι ποδηλάτη και να συμβαίνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία. 211-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει μέσα. Πάρτε, επικοινωνήστε, πείτε τα δικά σα. Ο Παναγιώτης Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο. Radio Παπακή, παραπολιτικά.gr το mail τη εκπομπή, ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site και μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Official, μα ακούτε τώρα live από κάτω έχει και ένα chat. Και στο Facebook μα ακούτε τώρα live. Το πρώτο μέρο του λαού μα πάει και στι πρώτε ναι. Πού είσαι, ρε <τρελέ> Ελά. Δεν θα κατηγορήσω, ρε μα. <ΟΟ> Εντάξει, του χρυσαυγίτε τώρα και του δηλωμένου φασίστε, Βλέπε βορύδιδε, τσάρτα και διάφορου τέτοιου, ξέρει τι είναι. Είναι φασίστε, είναι ό,τι είναι τέλο πάντων, είναι τα σκάτα που είναι, δεν περιμένει κάτι. Μα. <ΟΟ> Αυτή που είναι η καινή κατηγορία, η χειρότερη, Είναι το η... δεν είμαι χρυσή αυγή, αλά. <ΟΟ> <ΟΟ> <ΟΟ> <ΟΟ> <αλά>. <ΟΟ> Αυτό το αλλά. Αυτό το αλλά είναι που σε κάνει πιο χρυσή αυγή δεν έχει ή πιο <ΟΟ�> μεγάλο πληντήριο. Δηλαδή, πραγματικά, αυτού θέλει να του κλωτίσει τα μούτα. Του Σάμβου δεν ασχοληθείς, λες, οκ, okay, δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά οι υπόλοιποι μάρακοι, εντάξει, και βγαίνουνε παντού, δηλαδή, τι στο διάλοκ. Τι να το καινούριο κόμμα θα είναι η Χρυσή Ευγία ΛΑΛΑ. Αλλά... Δεν είμαι Χρυσή Ευγία ΛΑΛΑ, καινούριο κόμμα. Ε, ναι, εκεί στεγάζονται κυρίως οι σοβαροί Ναι, ναι, ναι, η ναι, και για να τελειώσω, απλά επειδή δεν ξέρω αν χθε θα προλάβατε τη Μάγδρου αυτό που είπες σωσκά για τη Μαγδαφίστα ε, Μία απορία έχω για τη, για τη Μάγδρου Γιατί έλεγε γιατί, για τη Μαγδαφίστα πόσο κομψή ήταν Εγώ άλλη απορία έχω Πώς αυτή ρε φίλε βγαίνει μακιγερισμένη και καθαρή Ενώ δουλεύει σε ένα βόθρο Και τη βλέπουμε στην τηλεόραση μακιγερισμένη και καθαρή Παρακολουθώντα, <ΣΟ> ναι. μου έλα, έλα τι κάνει από το Μάντσεστερ Από Manchester Μάντσεστερ Manchester... Manchester, και σα γάμουν το σπίτι. Έλα, έλα, όχι. Ε, συγγνώμη, αλλά εμεί έτσι το έχουμε. Εμεί είμαστε United of Manchester. Όχι Manchester United, United of Manchester. Σε έχω ξαναπάει και το έχουμε. Τι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο-τρία πραγματάκια για φάετς, πίτια, το HP εδώ καθαρισμένα Γιατί ήμασταν την Τετάρτη με τα δάκρυα μέσα στο γραφείο και δεν μπορούσα να σου πω τηλέφωνο. Ένα μάθημα για όλου ότι ένα χρειάστηκε να ωστώσει ονάστημα γνωρίζοντα επιπτώσει και λειτουργήσει καταλητικά για να γίνει αυτό που παρατηρήσαμε. Όχι ότι τελειώνει εδώ πέρα. Έτσι. Πρέπει να είμαστε ειδικά τώρα στην παγρύπνηση και να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησε με την δολοφονία του Παύλου. Η νοκοτονίση έγινε δεκανίκη αυτό τη δεξιά. Και... Έτσι δεν λέγανε ο, ε, τα στηριζόπουλα για το κουκουέ. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Ε, έγινε και αυτό δεκανίκη. Έτσι, πέμπτη φάλαγκα των είπαν τέτοια. Και ε, ξαφνικά ε, τίποτε... όποιο φεύγει από αυτό το γελίο μαντρί, ε, είναι του το δεκανίκη το τη δεξιά. Δεκανίκι... Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια τι είναι, αριστερή. Α. Μιλάμε τώρα, ναι, πού. Ε, εντάξει, ξεκινώντα από τον ποινικό κώδικα και πίσω, ε. Ακριβώ. Ακριβώ. Καλημέρα από μου. Καλημέρα. Λοιπόν, πολύ καλή απόφαση που βγήκε τη Τετάρτη, η νίκη των δημοκρατικών αντιφασίστων και κομιστών. Βέβαια, εμεί ξέραμε ότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Τα έλεγε ο ριζοσπάστη πριν ακόμα γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, όχι αν δεν ήταν όλε και οριζοπάστη δεν ήταν εγκληματική οργάνωση, επειδή το πριζο πάσει υπήστε. Όχι, η παλικάρι μου ήταν εγκληματική οργάνωση, αλλά με την είχαμε πάρει, χαμπάρι λίγο πιο πριν από όλα αυτά. Δεν σκόταν την εγκληματική οργάνωση, τα φασισταριά, έλλω, δηλαδή, μην μου βάζει. Σε μένα τέτοια πράγματα στο σώμα. Τη συγχαίρομαι κιόλα. Ο Κοντολί τώρα θυμήθηκε ότι ο ποινικό κώδικα που ψήφισε τότε δεν του άρεσε και διαφώνησε. Ο κομμουνιστή, εισαγωγικά. Όχι, εισαγωγικά, κομμουνιστή, κομμουνίσταρο. <χω> Χωρί το κόμμα. <κο>. <χω> και πάμε τώρα για την υποκρισία του μέσων μαζική ενημέρωση. Πώ η υποκρισία εδώ και τρει-τέσσερι μέρε κι η, η, η Χρυσή Αυγή που είναι φασίστε, που είναι που είναι, που μέχρι προχθέ όλοι αυτοί προσκινάγανε τη Χρυσή Αυγή τα καλά παιδιά που πάνε τη γιαγιά, για να ο Πακισανός, τα καλά παιδιά που σου ψωνίζουν από τη λαϊκή. Δηλαδή η υποκρισία τους είναι να του φτύνεις. Να του φτύνει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ναι, παραπολιτικά ραδιοφωνώ. Ναι, ναι. Να σα ρωτήσω κάτι. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Έγινε μια κλήρωση στην εκπομπή τη ραδιοφωνική σα 10 με 12 για κάποιο. Άλλα, ντάλλα Έχινε... τη Πρασκευή στο γάλα. Ναι, τι έγινε. Ε, με ξενοδοχείο στην καρδίτσα, μια κλήρωση. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ούτε ρεύμα δεν έχει στην yeah. καρδίτσα, ξενοδοχείο δίνουν Ναι. Για πάρτε λίγο μετά, πα, μετά από κανένα αν μπορείτε. Να σα πάρω. τι ο κύριο. Πριτσαπίδουλα. Πώ? Πριτσαπίδουλα. Ωραία, εντάξει, σε κανένα Αμέ Περιμένω. Ε, Ορίστε. Περιμένω λέω, ευχαριστώ. Και εγώ, γεια σας. Γεια. Εμείς κύριε οικονόμου, είμαστε Έλληνες. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα, ζήτω η Ελλάδα! <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Προφανώς, επειδή είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Πρέκας, ο Άδωνις και ο Πρέκας, θα ζήσουμε Ελεύθερα, έχει έρθει η ώρα, έχει περάσει η ώρα δηλαδή, να ακούσουμε του τίτλου των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδο, δημοσιογράφο Μάθη. Με τι καλύτερε προποθέσει ξεκινάει η κοινή ζωή του ζευγαριού, που την ώρα του γάμου του έτυχε να περνά από μπροστά του ο Πρωθυπουργό και σωτήρα όλων ημών, Κυριάκο Μητσοτάκη ο Δεύτερο. Το ζευγάρι είχε την τεράστια τύχη να δεχθεί τι ευχέ του ποδηλάτη Πρωθυπουργού μα, ο οποίο κατέβηκε από το ποδήλατο και χαιρέτησε του νεόνυμφου, χτυπώντα την πλάτη του συζύγου, ψιθυρίζοντάς του με νόημα, μαλακία έκανε. Φύγε όσο είναι καιρό. Η μόνη χρησιμότητα τη εφημερίδα είναι να τη λίγουμε ψάρια, δήλωσε για την εφημερίδα Αυγή ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σχολιάζοντα το κατάπτυστο πρωτοσέλιδο με το οποίο παρουσίαζε άκουσον άκουσον του Κυριάκο Μιτσοτάκη και Αντώνη Τσαμαρά ως έχοντε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, αποκρύπτοντα τι αντιφασιστικέ περκαμινέ και των δύο ηγετών και αγνώντας το ρόλο των δύο στη δημιουργία ρωμαλαίου αντιφασιστικού τείχου. Σε ένδειξη για το στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, ο Άδωνη Γεωργιάδης έσκισε την εφημερίδα Αυγή, μασώντας και καταπίνοντας μία-μία τις σελίδες της εσχρής αυτής φυλάδας. Όλος έγιναν στην οικογένεια Πλεύρη. Μετά την αγόρευση του πατέρα Πλεύρη υπέρ του κατάδικου Γιάννη Λαγού, ο γιο, Θάνο Πλεύρη, άδειασε το ψυγείο τη κουζίνα, αλύφοντα με τα βούτυρα του καναπέδε του σπιτιού λίγο πριν κάτσει ο πατέρα του. Οι φωνέ ακούστηκαν δύο τετράγωνα παραπέρα, ενώ όταν ο γιο προσπάθησε να σκίσει τη φωτογραφία του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο ίδιο ο πατέρα του χόντρινε τον αποκαλώντα τον Θάνο κλόνο του Άδων κάτι που έκαρε τον Θάνο πλεύρη να κρατήσει την αναπνοή του για 12 ολόκληρα λεπτά Ριζική λύση σε ένα κομβικό εθνικό θέμα βρήκε η κυβέρνησή μας. Συγκεκριμένα, αποφάσισε τη μετονομασία της νήσου Λευκάδας σε νήσο Καστελόριζο. Με αυτό τον τρόπο, το Καστελόριζο από τη θέση που είναι σήμερα πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια μεταφέρεται στο Ιόνιο, πολύ μακριά από τα τουρκικά παράλια. Κάτι που αναμένεται να δυσκολέψει του Τούρκου στα σχέδιά του. Ελάτε να το πάρετε! δήλωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ενώ άγνωστο παραμένει ποιο νησί θα πάρει το όνομα Λευκάδα που πια είναι στα Αζίπιτα Κερό. Ιδανικός ο καιρό σήμερα να μπουν τα φασισταριά στα Μπουντρούμια Έχει και γνώμη ο Μπαλούρδος για το τι θα γίνει με τα φασισταριά. Κρατάω ένα βιβλίο μας στο Στυλάννα ο Διονύς Ελευθεράτος Ινοσυγγραφέας μια λοξή ματιά στην ιστορία 200 χρόνια νέου ελληνικού κλαυσίγελου. Καταλαβαίνετε περίπου από τον τίτλο ότι παίζει. Τα 200 χρόνια του ελεύθερου βίου, του ελληνικού κράτου. Ε, ο Διονίση Ελεύθερατο είναι και δημοσιογράφος και συγγραφέα. Και όπω διαβάζω στο Πιστόφυλλο, γιατί ήρθε πριν λίγο, δεν το έχω προλάβει. Έχει και πολλέ σελίδε, είναι και μεγάλο. Θα το διαβάσουμε όμως γιατί έχει να ενδιαφέρον. 5 χρόνια μετά το προηγούμενο του βιβλίου, Τα λαμόγια στο Χακί, ξεψαχνίζει τον τύπο αρχίζοντα από τα χρόνια του Όθωνα. Αναζητά ερμηνείε και συνέπειε συμβάντων σε πολιτική, οικονομία, κοινωνία, ήθη καθημερινότητα. Παρακολουθεί διαμάχε, ανακοχέ, σταθερέ ρότε, κυβιστήσει, σε εισαγωγικά, ευφυεί κινήσει, γκάφε, σε ένα συνεχέ ταγκό του δράματο με την κομμωδία. Το βιβλίο εκδόσεις τόπος είναι μια λοξή ματιά στην ιστορία. Διονύσης ελευθεράτου, καλό τάξη να είναι, ότι πρέπει για αυτή την εποχή και για τι γιορτέ και τι παράτε που ακολουθούν για όσου γλιτώσουν από τον κορονοϊό. κάνει ένα ωραίο σαρδάμο ο Ευαγγελάτος προχθές, χθες που μιλούσε για την Χρυσή Αυγή. Ο Λαγός είναι ο άνθρωπος ο οποίος τηλεφωνεί το βράδυ της δολοφονίας Φίσα και κινητοποιεί τις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας Τις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας τη Νέας Δημοκρατίας που δίνουν αντολή στο Ερουπακιά να μπήξει το μαχαίρι στον Παύλο Φίσα, να το στρίψει για να τον σκοτώσει. Μα τι Σαρδάμ κι αυτό. Μα τι Σαρδάμ κι αυτό. Δεν το κατάλαβε καθόλου. Συνεχίστηκε η εκπομπή. Κανονικά. Σειρά τώρα έχει ο λαός το δεύτερο μέρος του. Ναι. ναι, αποστολή. Εγώ, ναι, τι θε. Ναι. Λοιπόν, ο Μάκαρο που λέτε εκεί για τα τσεκούρια, ο Κακομήρη, ήταν. Ε, το έχετε Έγινε και ο Κακομήρη του Ναζιστοειδέ. Όχι ο Ναζιστοειδέ, ρε φίλε, απλά το Μιχαλολιάκο διαδέχτηκε στην ΕΠΕΝ. Αυτό πείτε. Ναι, το Χουντοειδέ, εντάξει, το Χουντοειδέ. Ναι, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, μην του πικραίνω κι άλλα. Αυτό που έλεγε ο Κυριάκο, εμεί πολεμάμε τον φασισμό και κατεδεί μαλακίε. Και είμαι περήφανο για την στη στάση τη παράταξή μα που έθεσε ω στρατηγικό τη στόχο την πολιτική και κοινωνική περιθεροποίηση και για την Άλλη Δημοκρατία πολέμησε ανέκαθεν σταθερά και παντού το φασισμό. Ναι, συγκοινωνούμε τα δοχεία είναι. Αυτό, αυτό ήθελα να πω τα φιλιά μου και είστε Λοιπόν, αυτή η μάνα του Φρίστα ήταν τόσο συγκλονιστική που εγώ όποτε τη βλέπω συγκινούμε. Έδωσε μεγάλη μάχη. Ο Παύλο νίκησε, τους έβαλε, θα του βάλουμε σε φυλακή. Αλλά θέλω να σου πω το καλύτερο. Αυτό ο Πρωθυπουργό μα που έλεγε ότι ποτέ δεν ήταν, ξέρει, φασίστα, ήταν πάντα ενάντια σε αυτά τα μορφώματα. Πόσα μορφώματα και φασίστες έχει μέσα στο κόμμα του. Εντροπή τώρα αυτό ή χοντράδα τώρα αυτό. Πώ θα το Είρε. αφήσουμε αυτό έτσι. Είρε, δεν τρέπονται τραχιάδε. Αφού είναι στο Δήμουκρα... Δημοκρατικό τόξο. Το είπε και η εφημερίδα των συντακτών. Είναι στο τείχο μέσα όλοι αυτοί. Το δημοκρατικό τόξο δεν μπορεί να έχει μέσα φασίστες και να ζει. Τι λέω. Αλήθεια. Έχει δίκιο να σε αποστολθεί. Ah, <Τι> έχω δίκιο. Έχω δίκιο. Τέλος. <Τι> 150 μολότο. Το μπουκάλι τη μπύρα παίρνει μισό λίτρο, δηλαδή 75 λίτρα βενζίνη. Με 75 λίτρα. Ε, ε, ρε, αυτή τι είναι να πούμε. Ε, αναρχική είναι αυτή ή Βαρδινογιάννητε. Λάτσετε τι είναι. Το μπουκάλι τη έχει παίρνει μισό λίτρο μέσα. Λοιπόν, είναι 75, με 75 λίτρα βενζίνη. Μιλάμε το έπρεπε να έχει καεί. Το, το μισό εφετείο έπρεπε να έχει καεί. Εντάξει κύριε Χρυσογοήδη. Τίποτα. Τελικά το μόνο που και ήταν το μυαλό τη Αγγελέω. Αποστολή, για την Τετάρτη ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για του φωσκωμένου οι οποίοι τα είχαν πετάγανε ε, μολότοφ προ την αστυνομία. Μήπω είχαν βάλει φίλτρο οι μπάτσε, όπω είναι στο Instagram, είχαν βάλει ε, φίλτρο ε, να φεύγουν μολότοφ. Πώ πω. περνάνε αστεράκια και καρδούλε. Το... Και βλέπουν μέσα από το τζάμι μολότοφ, έτσι και αλλιώ by default. Ναι, προφανώ. Το παρακράτο όμω συνεχίζει και δουλεύει πολύ καλά. Το 1965 λοιπόν τα παιδιά με τα κόκκινα που κάμισε, έλεγε ο πατέρα μου, πηγαίναν να το ατζή τη αστυνομία και βάζανε φωτιά. Την άλλη μέρα η απογεματινή η ακρόπολη και τα άλλα τα τσόντο εφημεριδάκ λέγανε ότι οι κομμουνιστές καταστρέφουν την Αθήνα ε, ε, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει οι αφού έγινε αυτό που έγινε και η Μάγδα και ο Παύλος και ο αντιφασιστικός αγώνας νίκησε βγάλανε πέντε 5-6 δικούς τους λοιπόν, και το λέω ευθέω δικού του δικά του τσοχρανογκανούς για να κάνουν ζημιά και να διαλύσουν την πορεία ε, δεν θα τους περάσει, δεν θα τους περάσει όσο θα ζούμε δεν θα τους περάσει ε, για όσα ε, ανεκδίγητα έχει πει ο Κούλης και η Νέα Δημοκρατία για τη Χρυσή Αυγή τις τελευταίες μέρες ε, θέλω να θυμηθούμε αυτά που είχε πει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2013 Ποιος? Το Ταγάριο Ταμήλος Α ναι, τι είχε πει? Ότι μας βόλευαν εμάς στη Νέα Δημοκρατία τα τάγματα εφόδου της χρυσή αυγή. Ψάχτω σε παρακαλώ και να το θυμηθούμε Τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση όταν η χρυσή αυγή με τη δράση βόλευ είναι καθάρισε του αλλοδαπού από τι περιοχέ του περι... τονέσαι, χωρί να χρειώνει την πολιτικό κόστος η αστυνομία και η κυβέρνηση. Αποστολή, γεια σου. Γεια. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ που ξέρει τα πονά. Αυτό ο ανεκδιήγητο πρόεδρο τη Βουλή ακύρωσε την απόφασή του να διορίσει και να ζει στο Ζαρούλια μετά κλειστά. Τι κλ... να κάνει ο άνθρωπο που πήγε στο παραπέντε να γλιτώσει μια γυναίκα, μια μάνα που παντρεύτηκε ναι. και έπεσε θύμα του γάμου τη. Είναι ο ίδιο που είχε πει για τον Μπελογιάννη ότι δεν αξίζει να τον τιμάμε γιατί πολέμησε τη δημοκρατία, λέει. Έχει ακουστεί εδώ ότι ο Μπελογιάννη αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Διαφωνώ. Ο θάνατο του Μπελογιάννη ήταν σκληρότατο. Η θανατική ποινή είναι μια σκληρότατη πράξη. Αλλά δεν μπορεί ένα ονόματι μια σκληρότατη πράξη που μπορεί κανεί να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη. Που μπορεί κανεί να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη. Να θεωρούμε ότι η επιδίωξη επιβολή κομμουνιστική δικτατορία συνιστά πράξη υπέρ τη δημοκρατία. Πώ το είπε αυτό, Ποια δημοκρατία πολέμησε η Δαλονάκη. Αυτό ποιο το ποτασούλα που η πλευρά η δικιά του δεν έχει πολεμήσει ποτέ υπέρ τη <σκρουσίλωσης> πατρίδος. Άσε μας, αγάπη, μου, γλυκιά. <σκρουσίλωση> Τράβα, κυρά μου στο κομμωτήριο <σκρουσίλωση> θα λέει η <σκρουσίλωση> οικονόμου. Είμαστε Έλληνες. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Και οι Έλληνες αυτές τις μέρες περιμένουμε την απόφαση των πεινών για την Χρυσή Αυγή. Και χθε υπήρχε συγκέντρωση που προσπάθησε να γίνει μια συγκέντρωση καταρχάς των χρυσαυγητών για το ΠΑΜΕ και άλλες αριστερε οργανώσεις. Και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι έξω από τον Άριο Πάγο είχαμε συγκέντρωση κατά του φασισμού ουσιαστικά για να δούμε αν θα είναι κλιματική οργάνωση και γενικώς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Ε, αρκετά χρόνια πριν, το 1944, σαν χτες, απελευθερώθηκε η Αθήνα τον Αγγυλωτό Σταυρό, που να φανταζόμαστε ότι μερικές δεκαετίες μετά θα συζητούσαμε ποια θα είναι η ποινή αυτών που είχαν στα μπράτσα τους τον Αγγυλωτό Σταυρό. Αναγγέλλωμεν στον ελληνικό λαών ότι οι Αθήνε στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σα μιλούν ε, Ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλωμεν στον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν. This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece. Που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη ημέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του Πένθους, τη φρίκη και τη Τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο τη ελευθερία. Η ανθρωποθάλασσα του Αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμου σε εκδηλώσει χαρά και ενθουσιασμού. Το σύμβολο τη δουλεία του Άγγιλο το, το Σταυρό που τέσσερα ω σκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματο την Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή. Ούτε φανφάρε ούτε στρατηγοί. Μόνο ένα Γερμανό στρατιώτη που σκεπάζει την τροπή του με το χτυλετικό του Σάβανο. Η γαλανόλευχη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλε τι γωνιές τη Αθήνα. Ο βασανισμένο λαό δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμο ξεχύνεται στου δρόμου. Η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Οι κακόμυροι Γερμανοί, ξέρουν άρα γιατί τους περιμένει παρά Του τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χύρι, με το τουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην κάρδια. Με το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις και χωριό τη Λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρώνω βάγια και περνά Εμπροσελός, ελός, ελός για την Ελλάδα Το δίκιο και τη λευτεριά Στα Κρόβουλό και στην Κοιλάδα Πέτα πολέμα με καρδιά <ΣΣΣΣΣΣ> Και κάπου εδώ μαζί με το, τη λήξη του τραγουδιού του βατηρίου Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαό μας Πάει στο μαγκαζίνο, Ανδριάνα Ζαρακέλη Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο, γεια σας ναι. Ε, ο Αποστόλης ναι. Αποστόλη από πάτρε τηλεφωνώ. Ωραία. Ναι, με ακού. Ναι, ναι. Είσαι ο Αποστόλη, δεν είναι Ελλοφένεια. Είμαι, κυρία μου, είμαι. Αχ, συγγνώμη, Αποστόλη. Λοιπόν, στη τηλε... τηλεφωνία από Πάτρα ο σταθμό που κάνει αναμετάδοση, Εσάς κάνει αναμετάδοση και τον Ρουφιάνο. Και το μεσημέρι, πώ ακούω Ελλοφένεια. Μετά πήγα το απόγευμα να πάω τα παιδιά μου στα αγγλικά και τον άκουα να προσπαθεί να πείσει πώ προσπαθούσε αυτό να δείξει ότι είναι να Ενώ αυτό δεν ήταν και ότι επί Δημοκρατία ξεκίνησε Νέα Δημοκρατία καθάρισε και ότι όλοι τα καταφέρανε τα... και ότι όλοι μόνο του το κάνανε. Και εντάξει, εμετό. Δηλαδή δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ στο μεταξύ όταν έβλεπα τα βίντεο και αυτά αφου γύρισα, τα παιδιά μου μου λέγανε Μαμά, τι έχει. Ερχόταν η μικρή μου η κόρη τεσσέρι η μου σκούπιζε τα μάτια μου. Λέγανε Μαμά, τι είναι, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω. Και τι τη είπε τη μικρή. Τη μικρή τη έδειξα, τη έβαλα να ακούσει η τραγούδια του Φίσα και τη μεγάλη που είναι οχτώ του εξήγησα ότι κάποιοι κακοί άνθρωποι κάναν κακό σε αυτόν σε πολλούς άλλους, επειδή απλά δεν ήταν όπως ήθελα να είναι, επειδή ήταν αλλού, επειδή ήταν φτωχοί. Κάποιοι κακοί μης άνθρωποι είναι το πιο ζωστό, αλλά ok. Ναι, όχι, έτσι τα λέμε στα παιδιά για να ξέρουν. Η μεγάλη μου της λέω, ξέρει ότι είναι χρυσή αυγή. Μου λέει, ξέρω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να ψηφίσω. Αυτό. Έχουν λοιπόν. πέσει οι βάσεις. Εντάξει. Λοιπόν. Λοιπόν, λοιπόν, ευχαριστώ. Χάρηκα. Γεια. Ελα. λοιπόν προχθές ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία μας, μια πρώτη. Θα ακολουθήσουν και άλλες πιστεύω. Λοιπόν και δεν θα μας τη χαλάσει κανένας πεθαμένος κοντονής που βγήκε από τα ζήτητα του ΣΥΡΙΖΑ να πει της μα. Όχι, η μπάτση το χαλάσαν, όχι ο Κοντονής. Ναι, μετά ρε παιδί μου. Για... Μιλάω για τα μετεόρτια. Όχι τα προ... αυτό που έγινε στη... στην πορεία. Ούτε κα... ο Κοντονής λοιπόν, που βγήκε από τα ζήτητα, ο πεθαμένο, να αλλάξει την ατζέντα. Και σήμερα έχουν βγει όλοι οι δικηγόροι και τον έχουν ξεχαίσει. Ότι αυτά που λέει δεν στέκουνε νομικά. Αλλά τον Τόρο τον έκανε. Εγώ πον. κρατάω τη δήλωση του Τσίπρα που λέει ότι με του Χρυσαυγίτε τελειώσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε με τον Χρυσαυγισμό. Ναι, αυτό ακριβώ. Και η εικόνα του Πολacky. Αποστόλη μη κυρίε, θέλω να σου πω δύο πράγματα σοβαρά. Πρόσεξε, τη χρυσή αυγή μπορεί να μου πει ποιο την έβαλε στη βουλή, 500.000 βλαμμένοι ε. που συνυπέγραψαν και άφησαν τα αποτυπώματά του στι δολοφονίε. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα όμω ο Χατζημαρκάκη. Με την αμπάντα των Σαμαράδων, των Παλτάκων και των λοιπόν συγγενών. Να, να γιάσει το στόμα σου, αυτοί θα τιμωρηθούν ποτέ. Ω ηθικοί αυτούργοι, χρειάζεται ήθο για να τιμωρηθεί σαν ηθικό Καταρχήν να σα ευχαριστήσω. Είχα κερδίσει μια πρόσκληση και χάρη και τη την Εχνόπολη. Καταρχήν και το έχω εκκρεμότητα να το κάνω, αν και έχει περάσει καιρό. Τσα άρεσε, Εδε... καλά. Πάρα πολύ. Βγήκα ραντεβού με τη γυναίκα μου μια εβδομάδα πριν γεννήσουμε το δεύτερο γιο μα. Μετά από 21 μήνε που είχαμε να βγούμε μόνοι μα. Oh, ωραία, έξοδο σου, κάτσε. Αποστολή, γεια σα. Γεια. Yeah. Λοιπόν, έχουν μείνει οι φασίστε, ναζιστέ με γραμμάτε τώρα. Η σοβαρή χρυσή Πο... ευγεί. Ακριβώ. Τον έναν. Τον έχετε εκεί πέρα. Ε, ντροπή, ντροπή Ο... πράγματα. Μη δούμε έναν κουκούλα μέσα. Ε, σε παρακαλώ. Μη δούμε κάποιον α... ξεπλένει αμέσως. Έλα. Α, αυτό το φρασίμι, λέω, έχει βγάλει την κουκούλα. Έχει μείγει μόνο με το σόβρακο και τη γραβάτα. Όπως και οι άλλοι φασπαράδες. Το ωραίο ποιο είναι. Έχει μια ευκαιρία ο λαό ο κόσμος, εργαζόμενοι, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Δες ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, που σκοτώνονται ποιος προσπάθησε να αφορήσει το φασισμό και φασίστες. Δες το άλλο φίδι που είναι στη Βουλή, με το 4%, μας δίνεται δυνατότητα να αφημιστούμε. Δεν τελείωσε τίποτε. Ισχύει αυτό που είπε ο Μπρέκ, πλατείες με την νικηφόρα έκβαση του δεύτερου παγκοσμίου Πολέμου Λόγω της Σοβιετική Ένωση και του Στάλιν που κάρφωσε το θηρίο με τον Συροδρέπανό Ράιτακ η μάνα του είναι ακόμα σε Έχουμε ευθύνει εμείς να περιχωρήσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τα δικαιώματά μας και να φέρουμε την καινούρια κοινωνία που δεν θα έχει φασισμό και θα είναι η σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία Αυτή έχουμε ανάγκη